Να Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη χαιρόμαστε Ένα μνημόνιο Και ποτέ καμιά δεν κλάψει κάθε πόνο ότι σας κλάψει και ας ευχόμαστε Αφενό να αντικρίσουν, από την άλλη να χαιρόμαστε πάντα ένα νέο μνημόνιο, το οποίο δεν θα έρθει όμω, αλλά θα έρθει 74 χρόνια μετά. Έτσι θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση σε αυτά, τα του σήμερα, τα των τραπεζών και το νέο μνημόνιο που έρχεται, αλλά δεν έρχεται, αλλά θα έρθει τελικά. Θα ακούστε τώρα γιατί το λέμε αυτό από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Γιατί αμέσω μετά θα πάμε σε διαφημίσει και μετά θα ξεδιπλώσουμε την ιστορία, έτσι όπω ξεκίνησε σαν αύριο το 1940 και που έφτασε ω σήμερα. Θα κάνουμε αυτό το παλαβό που κάνουμε συνήθω. Πάμε πέρα, δόθε με την ευκολία που μα δίνει το ραδιόφωνο γενικότερα. Ο Μπάμπι, λοιπόν, προχτέ ανέλει την Παρασκευή στη Σία Τι ακριβώ θα έρθει, είχε απορίε η Κωσιόνι. Είναι μνημόνιο, Όχι, έλεγε ο Μπάμπι, δεν είναι μνημόνιο. Την Κυριακή θα πάρουμε και το τελευταίο κριτήριο που είναι ασφαλέ τραπεζικό σύστημα. Αυτό, Μπάμπι, προποθέτει η έγκριση από τι γραμμέ πίστοση, προποθέτει έξτρα μέτρα. Υπάρχουν δύο γραμμέ. Η απλή και η ενισχυμένη. Την, η απλή είναι χωρί όρου και χωρί κάποια ιδιαίτερα μέτρα. Τυρί το πρόγραμμα, το μεσοπρόθεσμο που έχει και πα με αυτό. Mm -hmm. Οι ενισχυμένοι τα γράφουν και όλα στα μέτρα και τι προποθέσει και με λίγα λόγια υπάρχει ένα πράγμα που βεβαίω η αντιπολίτευση δεν θα χάσει την ευκαιρία να το πει μνημόνιο. Αυτά με Τρόικα ή χωρί Τρόικα. Χωρί Τρόικα. Μνημόνιο πάλι δηλαδή. Περίμενε. Εδώ τώρα θα γίνει μεγάλη διαμάχη. Εγώ δεν το θεωρώ μνημόνιο και οπωσδήποτε δεν θα θυμίζει αυτά που περάσαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν το θεωρεί μνημόνιο. Η αντιπολίτευση θα βρει μια ευκαιρία να το πει μνημόνιο, αφήνοντα να εννοηθεί σε όλου μα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον για να ενημερωθούμε ότι δεν θα είναι μνημόνιο. Ο ίδιο δεν το θεωρεί. Η αντιπολίτευση μπορεί να το θεωρήσει, αλλά η αντιπολίτευση είναι κομπλεξική. Οπότε συνάγεται από αυτόν τον συλλογισμό ότι αυτοί θα τα λένε όπως όπω τα θέλουν. Άρα δεν θα είναι μνημόνιο. Περνάνε 30-40 Δεύτερα. Υπάρχει μια αρρύθμιση στο άρθρο 3, παράγραφο 4, σημείο α, που λέει. Αυτό εδώ είναι στην yeah. αγγλική γλώσσα και είναι και η μοναδική γλώσσα του ντοκουμέντου Ελληνι, Ελληνιστή λέει η Επιτροπή με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Καιθικής Τράπεζα. και όταν χρειαστεί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συμφωνεί με το κράτος ένα μνημόνιο <Παιδιά, <Παιδιά, <Παιδιά, Ένα μνημόνιο, Έστω λέει, Ένα στο οποίο αναφέρονται με λεπτομέρεια οι όροι δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής. Ναι, βεβαίως και το λέει, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει ούτε έχει για εκείνους ε, την έννοια που έχει για μας. Μα Ένα μνημόνιο... Τη, με τις Νίκης όπως λέει η Σοφία Βέμπο Τα κλαδιά προσμένουμε ένα νέο μνημόνιο παιδιά Έτσι λοιπόν μέσα σε 32 Αυτό που δεν θα ήταν μνημόνιο έγινε μνημόνιο Αλλά έχει διαφορετική έννοια σε μάσα από ό,τι στους ξένους Περνάνε ωραία κάπως έτσι έγινε και όλο αυτό Με τις τράπεζες που ζούμε από προχθές το εξωτερικό να λένε ότι οι δύο δεν πάνε καλά Και εδώ μέσα να πανηγυρίζουν κανάλια Υπουργοί, βουλευτέ, πρωθυπουργοί ότι ό, και τραπεζίτε, βεβαίω, ότι όλα πάνε καλά. Ενώ έχουμε δανειστεί, σαν σύνολο λαό, όλοι μα, 50 δι για να πάνε καλά οι τράπεζε που τελικά δεν πάνε. Αλλά λένε ότι πάνε. Κάπω έτσι τα βλέπουμε. Θα πάμε. Α, εδώ το τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 2.11.208.200. Μην το ξεχνάμε. Ξέρετε πίσω από εκεί. Μέλη μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση στούριο.papa.chiralefm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει μήνυμα από το κινητό. Real και Νότο, μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Γιώργο Τζιβελεκίδη στον ήχο. Πάμε γρήγορα τις πρώτες διαφημίσεις που είναι και λίγε και μετά θα πάμε στην 28 Οκτωβρίου του 1940. <Συλίου> Πριν 74 χρόνια από αύριο ξεκίνησαν, ερχόντουσαν οι Ιταλοί, μετά ήρθαν οι Γερμανοί, μετά ήρθε η κατοχή. Κάποια στιγμή κατέβηκε η σημαία στην Αγκρόπολη μετά από τον Μανώλη Γλέζο και το Λάκη Σάντα. Μετά ήρθε η αντίσταση, οι κεφάλαιο. Μετά ήρθαν οι ο των σημερινών ναζί που έχουμε εδώ στον τόπο μας μετά έρθει απελευθέρωση, μετά έρθαν τα Δεκεμβριανά μετά έρθει Βάρκηζα είναι ένα ωραίο προάστιο αλλά δεν είναι μόνο αυτό δυστυχώς μετά έρθει ο Αμφίλιος πάνω στα βουνά όλα αυτά στα πρώτα 15 λεπτά Εδώ ραδιοχωνικό σταθμός Αθηνών μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού Στρατηγείου. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερων τα ημέρα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. <Τι> Ελεύθερη ακόμα Αθήνε, Έλληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Ο εισβολέψ ισέρχεται με όλα στα σπροφυλάξεις στην έρημον πόλη με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες. Ψηλά τις καρδιές. Μέσα σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι με γαλεινίτι. Έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου Άκουσα σε λίγο στα ελληνικά φύρερ μου Την 27 η Απριλίου 1941 Και ώραν 8 και 10 την προμεση Εφτάσαμε εις Αθήνας ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα Και την 8 και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία Επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου Χάιλμα εν φύρερ, Υπολοχαό. Η σημαία ήταν έτσι ψηλά και είχε ένα μεγάλο συρματόχλημα το οποίο την ανεβάζω και την κατεβάζαν Λίγε. Και τότε ε, κρεμαστήκαμε και δύο καταφέρουν να πιαστούμε, να κρεμαστούμε και δύο κάποια στιγμή την αυτή και κάποια στιγμή η σημαία πέθηκε μα κουκουλιά. Μα κουκουλέσε και, και εντελώ. Την ξεκουκουλάσαμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Εκείνη χορέψαμε πάνω στο σύμβρο, ναι. εκεί την ώρα. Εκείνη την ώρα. Φεύγαμε από τα σπίτια αναζητώντας μια άλλη μονόκουπα που θα πετάξουν οι Γερμανοί να τη φάμε. Είχα δει, θυμάμαι, στη σκηνή που ένα παιδάκι έψαχνε στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει. Και του παίρνει ο Γερμανός στο χέρι και του το σπάει. εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες λοιπόν τους παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα, στα κρεματόρια και απέξω έξω έγραφε μπάντεν δηλαδή είναι, είναι λουτρό. και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί Το, εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και εκεί στη σκάλατη πλατιό Στις καλατών δακρύων, στο βίνερ γράμπεν το βαθύ, στο λατομείο των κρίνων, ευραίοι και ανάρτες περπατούν. Εσύ τι γύρεψα εδώ μέσα? Δεν μήκα μόνος, με βάλανε. Γιατί, τι έκανες? Απεργίες. Μόνο. Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο. Είχαμε και φτώχεια, πολύ φτώχεια. Καλά δεν έβαθες ότι αρπατή Γερμανία, ότι φτάσανε. Εμείς Είμαι, Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Θες να σ' ανοίξω. Έτσι, από καλή καρδιά. Ωραία, παιδί διαφωνώ. Άντε, κόμπια Τώρα κατά που πας, από εδώ ή από εκεί. Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε, πάμε, λοιπόν. την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή τη φανάθυναξη της γέφυρας του Βορβοπόταμου. καρφουμένος στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη δεν θα γυρίσουμε πίσω δεν θα ανεβούμε την εφοριά, ανηφοριά θα πέσουμε μέχρι τον έναν αλλά θα αφήσουμε συντρίματα πίσω τη γέφυρα «Ο όρκος των ανταρτών του Ελάσ, «Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελάσ για το διώξημο του εχθρού από τον τόπο μας». «Το ντουφέκι μου στον όχο μου. «Για τις ελευθερίες του λαού μας και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του». Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένοι φτάνω στη μάνα μου. Τη λέω: Το θείο τον σκοτώσανε και το δίσκο μου είναι γεμάτο σκοτωμένο. Και είναι εν συνεχεία τα καλάβρητα. Πένθο, ερημιά, φωτιά, καπνό, ερήπια και φεύγουν πλέον προ τι αιστείε του τραγουδώντα. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεσερό μου, δύο κουνάδε, θείο, τα δέρσα. Μου λύτωσα μόνο τον άντρα μου, κανένα άλλο. Του ανθρώπου ζωντανού ήσαν μέσα στη σκηνή. Δεν μπορούσαν να γεννηθούν, έτσι κάψαν. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εκεί μόνο οι γυναίκε σκοτώσαν. Ήταν έγκαιρη γυναίκα. Αυτή ήταν έγκαιρη και όπω είχε πόντει η γυναίκα και πάει να ρηχθεί σε μια καλαμόρφη. <laughs> και εκεί πάνε και την ύβρικαν και ξεκίλιασαν ζωντανοί. Τσέβγαλαν τα παιδιά, τσέβαλα ένα από εδώ, ένα από εκεί και την έστρεξαν. <laughs> Έτρεξαν και γυρίσανε. Κρίφτηκα, μπήκα μέσα, ήρθα μέχρι την πλατεία. Άκουγα το τα καλά, μια και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι, ήρθα πάνω από τα στενά και βρήκα το πατέρα με τον πόλο. Αλλιώ, θύμασα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σα πω, άλλο δεν αντέχω, δεν μπορώ. Ποιον δεν αγκλάψω να πρώτον, ναι. Ποιον να τραγουδήσω πρώτον, ναι. Στο βολόκο, στη Γεσσαριανή. Γερμανική ανακοίνωση. Για κάθε φωνευόμενο Γερμανών στρατιώτη θα εκτελούνται 50 Έλληνε. Για κάθε τραυματιζόμενον 10 Έλληνε. Γύρω στι 8 το πρωί η πλατεία τη Ουσία Ξένη αλλά και οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει από κόσμο. Περίπου 25.000 άτομα. Οι Γερμανοτζουλιάδε πιάνουν δουλειά και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν Το δάχτυλο τεντωμένο, εσύ εκεί και εσύ ε, μπρος, σήκω, εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Συνήθως του εκτελεσμένους τους πέταγαν σε τάφους ή ομαδικά ή ατομικά στο τρίτο νεκροταφείο. Πολλούς εκτελεσμένους οι Γερμανοί τους πέταγαν και στους δρόμους. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Ο δρόμο γέμιζε αίματα στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά ο λαός και φέταγε λουλούδια. Είχα τη μεγάλη τύχη σε ηλικία 7-8 ετών να ήμουνα στη Λαμία την ημέρα του λόγου τη Λαμία. Ήμουνα κάτω από τον μπαλκόνι που μίλησε ο Άρε. Αδέρφια, Έλληνε και Ελληνίδε τη Λαμία και όλη τη περιοχή, από μέρου του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, σα φέρνω του πιο θερμού χαιρετισμού. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλι ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση τη χώρα μα. Αυτέ τι υποσχέσει τι στηρίσαμε. Αλλά. Υποσκεφθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά τη λαοκρατία Δεκατέσσερις μέρες πορεία θυμάμαι αλλά όλες αυτές οι κακουχίες ξεχάστηκαν όταν φτάσαμε στο χωριό Κορισχάδας. χάδας Οι που βγήκαν τότε ήταν 180 οι Σε αυτούς προστέθηκαν και ορισμένοι βουλευτές της Διαλυμμένης Βουλής του 1936 οι οποίοι απετέλεσαν το Εθνικό Συμβούλιο που συνήλθε τους κορισχάδες στο σχολείο των κορισχάδων στις 14 Μαΐου του 1944. Δεν ξέρω αν η προσωπική μου η, ε, περίπτωση η ασχολία μου με την ιστορία συνετέλεσε στο να συγκινηθώ τόσο πολύ από το, τη συγκλονιστική επιγραφή που διάβασα στην είσοδο Του σχολείου που είχε μετατραπεί σε αίθουσα συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Επίδαυρο 1821, κορυσχάδε 1944. 1ο Οκτωβρίου 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα. Που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του Πένθου, τη Βρύκη και τη Τρομοκρατία. Για να αντικρίσει τον ήλιο τη Λευτεριά. Το σύμβολο τη δουλεία, το Άγγιλο το Σταυρό. Που τέσσερα ω σκότυνα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματο. Στην αιώνια Ακρόπολη κατεβαίνει. Τι ακολούθησε τα Δεκεμβριανά. Έβγαλε το μαντήλι ο Έβερ από το βαλκόν της αστυνομικής διευθύσεως που είναι δεξιά από τα παρεανάχτα, απέναντα τα αυτοπολία και αυτοί άρχισαν να πυροβολούν. Η πρώτη δέσμη πυροβολισμών του σταμάτησε. Είχαν πέσει με μερικικά του και μάλιστα είδα μια νεαρά κοπέλα με το περιβραχιόνιο ΕΑΜ η οποία πήρε μια κόκκινη σημαία, έσκυψε σαν σφουγγάρια πάνω στο αίμα ενός που και πέσει και ύστερα τη σήκωσε ψηλά και αυτή η σημαία έδωσε μια τροχιά κόκκινη, ξέρετε. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της κεντρικής επιτροπή του ΕΑΜΑ τη της τη μάρκιζαν και από κοινού εξετάσαμε τα μέσα και των τρόπων της καταπάμψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. <Τι> Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος, αποστρατεύονται ένοπλη δυνάμει αντιστάσεως και συγκεκριμένο ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. <Τι> Έχω πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μου Τη συνάντηση που είχαμε μετά την καταραμένη εκείνη συμφωνία τη Βάκυρα όταν παρέδωσε τα όπλα, τα τιμημένα όπλα του Ελλάσσα, με του Αλασίτε να οδύρονται και με δάκρυα στα μάτια να καταθέτουν το τιμημένο όπλο του Ελλάσσα. Μια μέρα πηγαίνοντα για το... τα Τρίκαλα, ένα κοντινό μου λέει: Έμαθε στο νέο, πιο. Το κεφάλι του Άρη είναι στην πλατεία, πάγο. Μετά τον αποκεφαλισμό του Άρη και του Ζαβέλα, τα κεφάλια τα περιέφεραν στα χωριά και το πρώτο χωριό που πέρασαν τα κεφάλια ήταν το μυρόχλο Τρικάλων. Τότε πια είχε, βγήκε ο Ζαχαριάδη στο βουνό. Ποιο πρόσφερε το θεατή το βωμό τη Ελλάδα, τη λευτεριά και προκοπή του λαού, Είμαστε το κόμμα των θυσιών, των αγώνων τη δημιουργία. Ο λόγος χέρει τους κουκουέδες και τους έχει εμπιστοσύνη. Και έριξε το σύνδυμα όλοι, στάλματα όλα για την νίκη. <Τι> και εδώ μέρα μέρα έσπαζαν την πόρτα Τι πόρτα να σπάσουν, δηλαδή έχει μείνει ένα ερείπιο του σπιτιού μας και μπαίναν οι Μάηδες, οι τότε χοροφύλακοι στο χωριό για να ξανασυλάβουν Άλλη μια φορά του πατέρα Πρώτε Πρώτες ομάδες ήταν να αντισταθούμε Αντισταθήκαμε και γεννήθηκε το δεύτερο αντάρκο με τον ίδιο όρκο του Ελλάς που είχαμε και πρώτα Και κάπου εδώ, στον ύμνο του Δουσουέ, πάνω στα βουνά, διακόπτουμε τον εμφύλιο γιατί έχουμε διαφημίσει. Συνεχίζουμε με εμφύλιο, αμέσως μετά το πακέτο. Το γράμμα και το Βίτσι, εκεί είχαμε μείνει πριν τι διαφημίσει. Τιμούμε την επέτειο, την αυριανή από σήμερα εμεί εδώ, βαθιά και υποκειμενικά όπω κάνουμε συνήθω. Αυτό το ξέρετε, το έχει και στην ταμπέλα. Με ιστορική αναδρομή και ραδιοφωνική διαδρομή. Γι' αυτό ακριβώ υπάρχουν οι επέτειοι, για να ενεργοποιούν μνήμε, συναισθήματα, κριτικέ, αυτοκριτικέ, σκέψει, απογοητεύσει, επιθυμίε, οργή, χαρά. Όλα αυτά λοιπόν μαζί. Είχαμε μείνει στο 46 λίγο πριν μα έρθει, τον φέρουμε ξανά το Βασιλιά, πάνω στα βούνα. Τα έξι χρόνια, ο βασιλεύς των Ελλήνων, ο βασιλιάς Στρατιώτης, αρνούμενος να υποταχθεί στη φασιστική βία. Σήμερα, ο νικητής βασιλεύς επανέρχεται ύστερα από την πανηγυρική πρόσκληση του λαού του. Τον συνοδεύουν ο διάδοχος πρίγκιψ Παύλος και η σύζυγός του πριγκίπισσα Φρυδερίκη. Ο αρχιστράτηγο επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Δίτσι τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων. Εις στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγιούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν ο αρχιστράτηγο κύριος Αλέξανδρος Παπάγος ο στρατηγός Βαν Φλίτ και η ακολουθία του. Με τα πυκνά πυρά των πολυβόλων κάθε συμμονική αντίσταση. Οι στρατιώτε μα. Προχωρούν προσεκτικοί και επιτίθενται εναντίον των οχυρωμένων ψωμάτων των ληστοπροδοτών. Και ενώ οι άνδρες μα συνεχίζουν το έργο του, οι διαδιβαστέ υλοποιούν το πυροβολικό, το οποίο διευστόχων βολών εξουδετερώνει τα σχολεία αντιστάσεω των ιαμοσλάβων. Τα πολυβόλα συνεχίζουν την θεριστική του βολή. Ουδήσε τον προδοτών θα γλιτώσει. <Το> με <μας> Ο Μπελογιάννης ζει πας κορφές Ο Μπελογιάννης ζει κύνε κοντά Στον Στο της Λεύτερες Προφές Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε Κυρίε δικαστές, όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς Τους βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους Και εμείς, εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες Όχι κύριε είμαστε Έλληνες Που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο Χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση Για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο Και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές Στον πόη των ονείρων μας Στον πόη των ανθρώπων εκεί στην ασφάλεια δεν θυμόμαι ακριβώς πόσο μετά μας μεταφέρανε σε μια καπναποθήκη όπου ήμασαν στη βεγμένη 300 άτομα μείναμε εκεί και από εκεί φύγαμε για την εξορία για την ικαρία Με τις μεγάλες πέντρες Ύστερα η μεγάλη πέντρα στον στο Μητέρα Ο μεγάλος ανήφορος. Η Μακρόνησος Είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος. Ερχόμαστε λοιπόν στις εκλογές του 1961. Γνωστές ως εκλογές βίας και νοθείας. Η βία στην επαρχία και η νοθεία στα μεγάλα αστικά κέντρα φάνηκε. Και μόλις ήταν ακριβώς το κέντρο του δρόμου, το τρίκυκλο που ήταν παρκαρισμένο εκεί, η Σπανδονίδη, βγαίνει με φόρα από εκεί, έρχεται, πέφτει επάνω τους και το χτυπάει το λαμπρά. Η μετανάστευσης είναι ευλογία δια των τόπων. Βήκαμε στο τρένο και δεν ξέραμε που πάνε. Πραγματικά δεν ξέραμε, πηγαίνουμε στο άγνωστο. Μόνο ξέρουμε ότι πάμε στη Γερμανία τώρα πόσο μακριά ήταν. Και τι θα συναντούσαμε εκεί, κανένα δεν το ήξερα στι φαμπρικέ τη Γερμανία και του Πόσο κουράστηκα, πόσο πάλεψα για να μπορέσω να φύγω για τη Γερμανία. Δεν έπρεσκα δουλειά, έπρεπε να παρακαλάω να πάω σε πολιτικούς, να κάνω ένα σημείο για να πάρουν εργάτες. Σωτήρη Πέτρουλα, σωτήρη Πέτρουλα. Λαέτον Αθήλων ενίκυσανε, ενίκυσαν ο Ανένδετος Αγών. Ζήθω... Η δημοκρατία! Η απεργία που κάνουμε να φύγει ο φασισμό και το εγκληματία στέματο. Ο λαό ψήφισε Παπαδρέω και ο Βασιλιά αλλάζει τη θέληση του. Σε πήρε όλα να σε πήρε ηλεύθερη ζωή. Θέλαν να τον φάψουν στι 12 στη μία. και ένα παπά, ένα γεραλέο παπά, του έβαλε. Στι mm βρυσιέ -hmm. απέσυρε του ελέη, τη Γερμανία δεν κάνανε του ελέη. Τέσσερι σύμβουλε. Εκτικόνιδημα ραδιοφωνία τηλεοράξεω. Ανακοινούτε ότι από τι 11 και 30 ώρα εγκηρύχθηκε ο στρατηγικό νόμο κατάπασαν την επικράτεια. Ασθενήν έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε. Απλούστατα για ένα χιλιοστό του δευτερολεύτου έσκασε αργότερα η βόμπα που είχε τοποθετηθεί κατά από το σημείο που θα παίρναγε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και γλίτωσε ω εκθάυματος. Η ποινή στον Παναγούλη είναι δυς εις θάνατον. Οι Έλληνε και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. ξύλινη ε, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεζάκη το είδαμε ότι τον πήρανε και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις καραβιές του Καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και το χτυπούσα Τα χτάκησή, τα, τα χτυπούσε κι αυτός. Τα το τα το Εδώ το πνύνο, εδώ Και των ελεύθερων αγωνιζόμενων σιτιτών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων τα δύο τον τα χρόνια, τα χαμένα, και του καημού που στέπασαι κανον και ξεντιά τα σε τα Να ελληνικό αίμα, πολύ στην Και το ελληνικό αυτό το σύμβολο της ελευθερίας. Σε από την κόψη, <συσίλυνση> <τους> παχύς... <συσίλυνση> <συσίλυνση> ότι την πρωί σήμερον τουρκικά Οι πούλος και ανάντρος προσέβαλον τον σταθμό Ραντάρ, επομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίτ και έριψαν εντό του του κοκκυπριακού θύλακτος λευκοσίας αγίρτας μικράν δύναμη αλεξιπλωτιστών. Καρτερούμε μέρα νύχτα, να Αυτή η φωτογραφία είναι τα αξίμα αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου. Το ξάδερφο μου και του δύο συζύγου των αδερφάδων μου. ραδιοφωνία Δελτίων ειδήσεων. Από τις 2 πρωινή ώρα τη Ευρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα ο τέος Πρωθυπουργό κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής ο οποίος εκλήθη υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Φέδρονος Γκυζίκη όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση Ομνίο εις το όνομα, όνομα, όνομα τη αγία και ο Μουσείου το και του Τριάδος να φυλά το κτίστη στην πατρίδα Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, υπολομικά Πορτιστικά ανήκεις στην δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Αυτή θυμίω να εκφράσω την ειδική χαρά μου. Είναι και χαρά του ελληνικού λαού για την παρουσία σας στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Και μαρτυρεί την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ένταξή της στην κοινότητα. Ήρθε η ώρα της θαραγής. Νιώθα τη θερά. Θαραγή. Η βραχονισίδα Ήμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική, Κρυστόδουλο Καρατανάσι, Παναγιώτη Λαγκάκο, Έκτορα Καλοψό. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Games. Home. Ευχαριστούμε Αθήνα. Ευχαριστούμε η Ελλάδα. Το είδα το παιδί αμέσω. Το άνοιξε. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθωμένο στον τον, τον εγώ πολύ νωρί, όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά από εδώ το παιδί, Είχε στην αριστερή χώρα. Το είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Σε γράδι, το που μας πάγανε τις συντάξεις. Δεν μπορείτε να τους πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα, ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και, και λίγη ένα χαρτί. Such a powerful and you you you what you what Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Φαλδάρη ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα Βλέπω έναν εναμπόραγε την τη, τη μπλούζα της Χρυσής Αυγής Σχισμένη Έβγαλε ένα σουγιά και το έδωσε δύο μαχαιριές Τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος Στο σημείο της καρδιάς Το παιδί το βλέπαμε εδώ πέρα ότι ημωραγούσε Μια κοπέλα τον κρατούσε καλιά à, πίκρα μου γέρια, με το γεράμ... Και ήθελα ακόμη πολύ η να ξημερώσει Όμως εγώ Δεν παραδέχτηκα την Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος Πάει να πει ότι του μοιάζει Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ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 Να σταματήσω να μιλάω Κάπου εδώ κλείνουμε αγαπητοί ακροατές Η φωνή της ελληνικής αδειφωνίας σιγή. Καλή συνέχεια θα τα πούμε Θα ξαναβρεθούμε ψυχή βαθιά Ήδια πραγματευτικά θεωρώ πραγματικά Ότι κάναμε το καλύτερο Τα φάγαμε όλοι μαζί Γιατί λεφτά θα Δεν υπάρχει αύριο, η ανεργία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Πώ θα πληρώσω, ρε, όταν είμαι στη γειτονιά σα για να ζω στο θάνατο. Δεν θα εκπέμουν τα σκουπίδια, κόσμο και εμεί καθόμαστε. Έφυγε έναν τεκλιγόνο μέσα στο σχολείο, στην αδία του σχολείου. σχολείου. Μα πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Μπροστά μου σε σειρά που περίμενε για το επίδομα ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και έτσι είπαμε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλια του παιδιού δεν είναι. Μπορεί να Είναι αστεγυρέ! Συλαμφώνεται αστεγχουσρέ! Τη δικαιοσύνη είναι... Τη χώρα μας. εδώ φτάσαμε στο 2014 για την προηγούμενη φορά είχαμε σκαλώσει κάπου εκεί στο Καστελόριζο τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν ακούσαμε τον Γιώργο κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι το ψάχναμε πολύ καιρό μαζί με τον νέο συνάδελφο που έχουμε μέσα το Γιάννη Τομίτη και εμεί οι υπόλοιποι δύο. Είχε τα πάντα όπως ακούσατε και προσπαθούσαμε, προσπαθήσαμε τα γεγονότα να αυτοπασάρονται χωρίς να χρειάζονται ερμηνείες ή προλόγους σε πολύ μεγάλο βαθμό το καταφέρομα, που δεν το καταφέρναμε από τα ίδια τα γεγονότα δανειζόμασταν ταινίες όπως ο Θείασος ή ε, την άλλη από τον Τζαβέλα και άλλες από τον Μπελογιάννη κτλ. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και έχουμε ένα μικρό κλείσιμο μετά. Σε μια ώρα Βάσταξες σαν Μάνα Ο Στράτης από την Γλυσούρα Παραγκαίνει στην Καλιώπη να έχει τα μάτια της τέσσερα Εκείνο λοιπόν τον καιρό Όπως σε κάθε δύσκολο καιρό Ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου, Παίρναν το βουνόμενα του Θέκη στο χέρι Με το τίποτα ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Βάγκο, ο Μανώλης Αυτοί οι σιωπηλή στρατιά Αυτοί οι ωραίοι δικοί μας Σπρώχναν για καλά τον καιρό κατά την ελευθερία και την ειρήνη Για μια ειρήνη που τους γέλασε Και μια ελευθερία που πριν Ενώ τόσο πλατιά. Ο Αλέξανδρος για την Παρασκευή από την Πάρο. Περίμενε γράμμα μου. Αυτά είναι κωδικοποιημένα μηνύματα που την, κατά τη διάρκεια της κατοχής έρχονταν από ραδιοφωνικούς σταθμούς προς τους Έλληνες εδώ αντάρτες, τις διάφορες ομάδες για να συντονίσουν τις ενέργειες τους. Η βεβαίως, ο Νίκος Ξυλούρης και κάπως εδώ και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε με την τελετή παράδοσης του Τσοπανάκου του σήματος της ΕΡΤ ραδιοφωνίας παλιά. Είχε γίνει μια συμβολική τελετή. Το BBC όταν απελευθερωθήκαμε το 1944 μας έστειλε πίσω το σήμα ώστε πολλά χρόνια μετά όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο ηχητικό μια συμβολική τελείω κίνηση μέσα στα χρόνια του μνημονίου αυτή εδώ η κυβέρνηση να το κλείσει και να το καταστρέψει. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Εδώ Λονδίνων απόψε το σήμα. Του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, του οποίου είχαμε την εξαιρετική τιμή να είμαι οι φύλακε κατά τα μακρά έτη τη εγκρική κατοχή τη Ελλάδα. Το σήμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, το οποίο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ως το έμβλημα της αληθεία. Το σήμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών.